Εσύ βρίσκεται παντού στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδείσου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδείσου.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 Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους Να είμαστε και σήμερα πέμπτη βράδυ εδώ Όπως κάθε πέμπτη Η ρεμπετοπαρέα άρχισε να μαζεύεται βλέπω σιγά σιγά Στην εκπομπή σκονισμένα διαμάντια Που κάθε πέμπτη βράδυ όπως είπαμε Στις 11 τα βγάζουμε από το παλιό σεντούκι Για να τα ξεσκονίσουμε, να τα γυαλίσουμε Και να τα καμαρώσουμε έτσι, να καμαρώσουμε τη λάμψη τους στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven είναι η Μέρη Όμικρον και θα είμαστε μαζί μέχρι τις μία σε μια εκτεταμένη αναφορά στο έργο του Γιώργου Μιτσάκη. Ξεκινάμε αφού όμω προηγουμένω ευχαριστήσουμε το δικό μας τον Γιώργο, τον Χόρχε, που μας κράτησε ραδιοφωνική συντροφιά την προηγούμενη ώρα με τους Σκόρπιον και που χάρη στην ιστοσελίδα του εδώ το Music Heaven. Μας παρέχεται η δυνατότητα αυτή της επικοινωνίας Η αναφορά γίνεται περισσότερο για τους φίλους της ρεμπέτικης παρέας Οι οποίοι ακούνε αλλά δεν γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα από εδώ Γιώργος λοιπόν και όπου Γιώργος και μάλαμα Αφιερωμένος στον Χόρχε, στον Ορφέα, στον Dr. Λαβ, στον Αβιέκτους, στον Κούξ και σε όλους τους Γιώργιδες που μου διαφεύγουν σίγουρα αυτή τη στιγμή. Οσο αγαπώ, οσά αγαπώ, τι μάνα μου. Αγάπησα, αγάπησα και σε Όσα είχα και δεν είχα, μου τα μάθησε. Και πατήρι, στο φινάλε, με παράτησε. Σε, δεν μοιράζει καλά ησού. Σήμερα θα χτυπήσει το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντά Τα την έδινα Δεν βαρχέσαι, <Το> δεν πειράζει τα <Το> <καλά> λύσου <Το> σήμερα <Σήνια> <Το> θα χτυπήσεις το <τον> κεφάλι σου <Το> Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντά Να ενημερώσω όλους τους φίλους ακροατέ Ότι η εκπομπή σήμερα Από σήμερα μάλλον έγινε δύο ώρες Τα σκονισμένα διαμάντια θα είναι δύο ώρα πλέον Χάρη στην προθυμία της Αλκιόνης Να μετατεθεί η δική της εκπομπή Αλκιονίδες Νότες Μία ώρα πιο πίσω Τι προθυμία δηλαδή Ουσιαστικά δική της πρόταση ήταν Και την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά να χαιρετήσω και να καλωσορίσω τον Αντώνη Πάτρα, την Χριστίνα, το Χόρχε, τη Σίλια, την Μάγδα, τον Ανώνυμο, την Ανιμίστα, τη Μέριλιν, τον Μπανζού, την αλκιόνη και τους ντροπαλού ακροατές που πρέπει να είναι οι φίλοι μου από την άλλη σελίδα τους οποίους δεν ξέρω τα ονόματα, δεν ξέρω ποιοι είναι γιατί δεν βλέπω ονόματα Γεια σας παιδιά και σας, ευχαριστώ πάρα πολύ Πάμε να συνεχίσουμε Υπότιτλοι AUTHORWAVE I'm Σ' αγαπώ με όλη την καρδιά Μέσα στο χώρο του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού ο Γιώργος Ομιτσάκης κρατάει μια θέση εξέχουσα γιατί έχει ασχοληθεί με όλες τις πτυχές της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ε, είχε δύναμη στο στίχο του, ήταν, ο στίχος του ήταν δυνατός και πάντα επίκερος. Ερμήνευε ο ίδιος πολύ ωραία και σωστά τα τραγουδία του ε, και ήταν και μεγάλος μάστορας στο μπουζούκι. Δηλαδή, ήταν συγχρόνος, ε, ήταν στιγουργός, ήταν συνθέτης, ερμηνευτής και δεξιοτέχνης. Ε, ήταν μάλιστα από τους πρώτους που αγνόησε πολλές φορές τον κλασικό 15 και χρησιμοποίησε ελεύθερο στίχο σε τραγούδια του χωρίς μέτρο. Επίσης και ο ίδιος ήταν εκλεπτισμένος σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Ε, δηλαδή, καμιά υπερβολή στον τίτλο «Δάσκαλο» που του είχαν απονείμει και έτσι τον αποκαλούσανε «Δάσκαλε». Φουζέ τι έχει, μου Σύρμα πάνω, σύρμα Τσάκης συγκέντρωνε όλα τα προηγούμενα που είπαμε Συν την προσωπικότητά του και την παρουσία του Γιατί και σαν προσωπικότητα στην εγγέννη συμπεριφορά του Αλλά και σαν φιγούρα πάνω στο πάλκο Κατάφερε να περάσει ένα στυλ δικό του ε, Και μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί σαν πηγαίος έτσι Εστέτ του λαϊκού πενταγράμμου ε, Μέσα στο έργο του Αποτυπώθηκε η ζωή και τα όνειρα των απλών ανθρώπων ε, και το έργο του είναι γεμάτο με συμβολισμούς και εικόνες της ε, παλιές γειτονιάς. Των φίλων, των εραστών, των προδομένων, ξέρω εγώ των ερωτευμένων, ε, αυτών που τα βγάζαν δύσκολα, όλα αυτά είναι αποτυπωμένα. Αυτή η αποτύπωση λοιπόν άλλο τη γινόταν άμεσα ε, άλλοτε, ας πούμε, το άμεσα όπως παραδείγματος χάρηξα εγώ έδιωξε στον Δημητράκη και ξέρω γιατί ήταν φτωχός κατευθείαν ε, Άλλοτε όμως ήταν με πιο φιλοσοφημένο τρόπο λίγο πιο ε, έτσι πιο πλάγια που προέκυπτε από τις έννοιες, έτσι σαν ε, νόημα mm -hmm. <χει> <χει> <χει> <χει> Ρίκα με λέγανε και τύχε εσένα να δώσω το συμπέσα. Σαν μου φαίνει η Σολά τα παχτιλιδιά και κοιμάμαι τώρα τώρα στα Σανίδια. πρωτού να σε γνωρίσω όλα στα έχω δώσει για να σε ευχαριστήσω Στα σανίδια Κι ύστερα από τόσα δαχτυλιδιά και κοιμάμε Κοιμάμε στα σανίδια Perry. Κοιμάμε, κοιμάμε στα σανίδια Δεν με νοιάζει για τα βαχτήλια Μόνο που κοιμάμε, κοιμάμε στα σανίδια Τα τραγούδια που συνέθεσε και ηχογραφήθηκαν από το 1946 και μέχρι εκεί το 1950, τη δεκαετία του 1950 ήταν στον κάθετο τρόπο του ρεμπέτικου. Τα πρώτα τραγούδια όπως το προηγούμενο που ακούσαμε το οργανάκι που ήταν με τον Παγιουμτζή. Ακόμη και αυτό το μουφαγε στα δαχτυλίδια έτσι έχει ένα κάθετο στυλ που μας το είπε η Έλη Σοφρονίου με τον Στελάκη του Περπινιάδη. Όμως επειδή αφού και τις διάφορες τάσεις της εκάστοτε εποχής, έγραφε και τραγούδια με αναφορές σε μπελκάντο, σε έντεχνο, σε καντάδες και σε ανατολίτικους ρυθμούς. Κύρι ξελογιάστρα, έλα να πάμε μακριά. Ω, εκεί που όλα είναι ωραία και με τον έρωτα παρέα, στη μαγεμένη παραδιά. Τάο oh. <Πάβες>, καιριό Πάπες ζουνι άραθάδες μου σουντιια γέςσουν άδες κέριεις <Πέλης>, μα φάραγάδεσω <Πάβες>, oh. Στι μα γεμένη χαράια Μεγάλο μέρος από το έργο του Μιτσάκη Ακόμα και μέχρι σήμερα είναι ανεξερεύνητο Ενώ μεγάλο μέρος από το έβρος και το μέγεθος του έργου του ε, Παρόλο που πολλές δεκάδες τραγούδια του έχουν τραγουδηθεί χιλιάδες φορές Και έχουν κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο και παρόλο που αναγνωρίζεται σαν δάσκαλος και χαίρε εκτίμησης στους ευρύτερους μουσικούς κύκλους ωστόσο δεν παρασημοφορήθηκε ο Μιτσάκης το παρασημοφορήθηκε σε εισαγωγικά έτσι όπως άλλη ισοδύναμη του. Απόψε σε χωρίς να βγει είναι το βράδυ, πλημμένο σκοτεινό. Έσαι να φουγαγό Μονάκριβο καμάρι Ποιος να κι εγώ Ποιος σε χαιρετε και εγώ φωνώ. Ποιος σε και μονακός τώρα έμεινα να μπορούσα δυο χαστούια να του έδινα να μπορούσα δυο να του έδινα κι απ' το χάρτι Τη καρδιά σου να τον έχει γυρνά από το νεράκι μου και από το βαρύ καημό μου, Απόψε ήρθα και στο συνοικισμό κι όποιος ξεμυαλίσε το θέρι το δικό μου θα δώσει σήμερα τον καριασμό. Ποιος σε πήρε και μονάχος τώρα έμεινα να μπορούσα δυο χαστούλια να του έμεινα να μπορούσα δυο χαστούλια να του έμεινα και απ' το χάρτι της καρδιάς μου να τον έσπινα και σπάω τα ποτήρια <āmeldzień> στη γειτονιά σου που το κρασί Νησού, να Να ε, που Εδώ και πολλή ώρα έπρεπε και το κάνω τώρα να χαιρετήσω τον Θοδωρακι το Βέρτ που ήρθε στο δωμάτιο. Την uh, Νία και την Γολφίνα που ακούνε από την Σίλια τον Σάββατο Σβέν, το Γιάννη Τορετέο ε, και από την παρέα τη Ρεμπέτικη την, ε, το Μελινάκι, την Αλεξάνδρα που είναι και στο δωμάτιο επικοινωνίας το λέω για σας παιδιά να που δεν μπορείτε να μπείτε να ζηλεύετε, η Μελίνα είναι εδώ η Αλεξάνδρα μας τον Μάριο και τη Βάσια, το Φάνι τον Κώστας, τον Βούργο τον Χριστάκι τον Αυθεντικό, το Σπύρο και την Μπουμπού, τον Παναγιώτη και δεν ξέρω ποια άλλη μπορεί να είστε παιδιά ε, Σας ξέρω ότι είστε σίγουρα δηλαδή, τώρα για τους άλλους δεν ξέρω Λοιπόν, συνεχίζω Ο Γιώργος ο μέχρι και την αναγκαστική απόσυρσή του από τα πράγματα ε, γιατί είχε αρρωστήσει ο άνθρωπος και τέλο πάντων από κάποιο σημείο και μετά δεν μπορούσε, ήταν και μεγάλους ε, παρέμενε πάντα επίκαιρο και ευρηματικός Σημειώνοντας ακόμη και στη δεκαετία του 70 επιτυχίες Που κατέγραφαν το κλίμα και την ατμόσφαιρα της εποχής Και εντωμεταξύ έγραφε, έγραφε, έγραφε Συνέχεια έγραφε τραγούδια Σε μία συνέντευξη που έχει δώσει στον Τέννισ Κουίκ το 1991 Δύο χρόνια πριν πεθάνει δηλαδή Είπε ότι είχε εκατοντάδες τραγούδια έτοιμα πάνω στο γραφείο του ε, Τα γνωστά τραγούδια που κυκλοφορούν τέλο πάντων, λέγεται ότι είναι περίπου 700. Ο Νίκος Οικονόμου, ο οποίος έχει γράψει και την βιογραφία του... νομίζω λέει κάπου λέγεται μάλλον ότι είναι 666, αλλά λόγω του αριθμού λένε περίπου 700. Το επισημαίνει κάπου αυτό ο νίκο Οικονόμου. Ο ίδιος ο Μιτσάκης, στη συνέντευξη αυτή του 1991, την οποία θα την αναρτήσω όταν τελειώσω την εκπομπή στο ONER το δικό μου. Λέει εκεί στη συνέντευξη ότι έχει γράψει σχεδόν 6.000 τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα από αυτά τα 6.000. Το και με με με τα σαν το τσιγάρο σου μαζί και με γε. Κι άσμε με τα ψεύτικα σου Σαν το τσιγάρο σου μεγέ και όταν κουμάρει τόσο τε. Το ξέρω πώ θα με πετάξει σαν μια Σαν το τσιγάρο σου και όταν κουμάρει τόσο το ξέρω πω Στο κάθε μου τιμή Στο τέλος μόνο περιφρόνηση θα πάρω Είναι αγάπη σου τρελή και πολύ Αν αποσβήνεις την καρδιά σου Σαν τη γάρο Είναι η σου τρελή και πολύ αν την καρδιά σου σαν τη γάρο Με τον πόνο μου εσύ Να το θυμάσαι ότι κάποτε σου το πάρει Πως <Ος> κάποια μέρα στο δουλειά Σε μια αναπόμενη γωνιά Θα και σένα Καμιά βόμα Πως <Ος> πια μέρα στο δουλειά Σε μια αναπόμενη γωνιά Πάσε τετάξουνε και σένα, σαν να μ' ανοίξουν. Πάσε τετάξουνε και σένα, σαν να ...να πιάσουμε τώρα και μερικά στοιχεία έτσι βιογραφικά. Ο Γιώργος Ομιτσάκης ως γνωστόν ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Γεννήθηκε το 1921, κατάλληλο το 1924... ...στο Μπέικος, μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης... ...η οποία ήταν φημισμένη για τα καρύδια της. Ο πατέρας του είχε αρχίσει να ψαρεύει, είχε αγοράσει μια βάρκα... ...και κάποια στιγμή πήρε την οικογένειά του... Έφυγε από την Κωνσταντινούπολη μέσα και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην πρίγκυπο σε κάτι παράγγες κοντά στην παραλία εκεί που μένανε όλοι οι ψαράδες Η Πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο από ένα σύμπλεγμα νησιών καμιά δεκαριά είναι αυτό νομίζω ή εννιά ή δέκα είναι τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα του Μαρμαρά Τα πιο γνωστά είναι η Πρίγκιπος, η Χάλκι, που είναι και η αιρατική σχολή δική μα η Ορθόδοξη εκεί πέρα η Αντιγόνη και η Πρώτη σαν σύμπλεγμα λοιπόν που ήταν τα νησιά αυτά ήταν και ψαρότοπος όπως και οι δικές μας οι Σποράδες εδώ που είναι ψαρότοπος επειδή είναι σύμπλεγμα και γι' αυτό πήγαν εκεί προκειμένου να έχει δουλειά Θα ζητήσω τον Νίκο τον Τριανταφίλου, τον φίλο μα, ο οποίο μπορούσε και έμπαινε στο τσάτ και ξαφνικά σήμερα ούτε αυτό μπορεί να μπει. Κάτι συμβαίνει, παιδιά, δεν ξέρω. Θα το συζητήσω με τον Χόρχε, γιατί δεν μπορείτε να μπείτε στο τσάτ. Κι άλλοι το έχουν αυτό. Ε, α μην το, ξανα... να το επεκτείνω τώρα, θα το, πω, θα το δω μετά την εκπομπή. Ήμασταν λοιπόν στην α... Χάλκη, στην, στη Χάλκ, στην Πρίγκυπο, που είχε πάει με τον πατέρα του για να ψαρεύει ο μπαστο εκεί πέρα. Επειδή όμως τα πράγματα για τους Έλληνες που είχαν απομείνει στην ε, Τουρκία μετά από την Μικρασίτικη καταστροφή και αυτά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε ε, τελικά αποφάσισαν να γυρίσουν στην Ελλάδα το 1935 μπήκανε σε ένα παλιό Ιταλικό πλοίο και μετά από 17 μέρες ταξίδι ε, φτάσανε στην Καβάλα αφού πρώτα πιάσανε εγώ Αλεξανδρούπολη και μετά Θάσο Στην Καβάλα όμως δεν βολεύτηκαν ε, γκρίνιαζε και η μάνα του που είχε ένα συγγενή στο Βόλο Ο οποίος ήταν μάλιστα και της εξουσίας Ήταν νοματάρχης κάτι τέτοιο Και τους έλεγε να κατεβούν κάτω Οπότε τελικά η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Βόλο Και μάλιστα συγκεκριμένα στην Άφισο ε, Που τώρα είναι τουριστικό μέρος Αλλά τότε ήταν ψαροχώρι Για να μπορεί να ψαρεύει ο πατέρας του Και να κουτσοπορεύεται η οικογένειά του Θα ακούσουμε... Τώρα τον Ψαρά. Το τραγούδι αυτό έγινε γνωστό ευρύτερα από τον Καζαντζίδη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από το στράτο Παγιουμτζή που έχει το 1946 από το δικό μα το στράτο. Το στράτο των Τεμπέλη <laughs> που τη λέμε που φύτευε το χόρτο του σε ξέφραγο αμπέλη, έτσι, από αυτόν λοιπόν. δεν την παίρνας καλά και θα ρίσω την εμένα δεν θα την παίρνας καλά. <ΣΣΣΣ> Έχω μια μικρούλα παρκά με που και με πάνει Και ψαρεύω κάθε βράδυ μόνο με το παράγαδι Και τα ψαριά που θα πιάσω Θα πουλώ στην αγορά Και τα ψαριά που θα πιάσω Θα πουλώ στην αγορά Με τα χέτια της να κάνω, μη κοιτάς του Με τα και να κάνω, Όταν εγκαταστάθηκαν στην Άφησο, ο Γιώργο Ομιτσάκη τότε ήταν μικρό, ήταν ή 12 ή 14 χρονών. Τώρα, αναλόγω πώ θα το υπολογίσουμε, αν λάβουμε υπόψη μα ότι γεννήθηκε το 1921 ή το 1924. Γιατί είπαμε ότι έχει δύο ημερομηνίε γέννηση, σαν δεδομένε, σαν πιθανέ. Ε, όχι, αυτό λέει το 1921 και αλλού γράφεται σαν 24. Λοιπόν, ήταν περίπου εκεί πέρα, γύρω στα 13, α πούμε έτσι κατά μέσο όρο, και σαν γεννημένο και μεγαλωμένο μέχρι τότε στην Κωνσταντινούπολη και καινούριο στην Ελλάδα, είχε την βαριά προφορά τη Ανατολή. Με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά, τα συνομήλικά του να τον κοροϊδεύουν και να γίνεται ο περίγελό του. Θα μου πει τώρα φυσικά ποιον πρόσφυγα δεν κοροϊδεύαν οι ντόπιοι από που είχαν έρθει τότε. Και ακόμη και ποιον δεν κοροϊδεύουν, ποιον καλοδέχτηκαν, αλλά τέλο πάντων. Αποφάσισε λοιπόν να τελειοποιήσει τα ελληνικά του και για να μην γίνεται ο περίγελος της παρέας του άρχισε να διαβάζει πίση λογοτεχνία και τότε είχε αρχίσει να σκαρώνει και τα, τα πρώτα του στιχάκια και να ασχολείται με το μπουζούκι. Μέκανες παιδί του δρόμου και στενάσω τον καημό μου και για όλα και για όλα θε εσύ. Μέκανες παιδί του δρόμου και στενάσω τον καημό μου και για όλα και για όλα θε εσύ. κι ίσω ακόμα κι ο Θεό να με εμπιστεί. Όσο και να μετανιώνω, κάθε κρίμα μου πληρώνω. Και για όλα και για όλα φεσαισί. Όσο και να μετανιώνω, κάθε κρίμα μου πληρώνω και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. στην καρδιά μου τη χρυσή κι η ζωή μου σαν τα πάψη, και θα πάψει ούτε κι με κλάψει και για όλα, και για όλα, φταίς εσύ Μ' παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου και για όλα, και για όλα, φταίς εσύ Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ε, ο Δημήτρης ο Δουκάκης ε, Δεν τον βλέπετε εσείς, εγώ βλέπω το, ένα μήνυμα στο στούντιο Απλά θέλω να πω ότι ο Δημήτρης, ο μιτσάρα που τον λέμε εμείς Είναι ένας καταπληκτικός δεξιοτέχνης στο μπουζούκι Παίζει κάτι μπουζούκια, κάτι όργανα Απίστευτα, όσοι είστε μουσικοί και ξέρετε από όργανα, κάτι μπουζούκια από μουριά, από κάτι. δεν ξέρω, κάτι περίεργα πράγματα, υπόσχομαι να βάλω κάποια ταξίμια του και κάποια πράγματα που παίζει, που τα βλέπω στο Facebook, που τα αποστάρουν, ε, στην εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που με ακούς Εγώ σας ακούω και το ευχαριστιέμαι. Εσύ δεν ξέρω τώρα. Θα μου πει αύριο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με το Μιτσάκι Τα πρώτα του μουσικά μαθήματα Τα πήρε στην σκάλα του Μιλάνου ε, Η σκάλα ήταν ένα ονομαστό μαγαζί του Βόλου Που το είχε ο Στέφανος Μιλάνος Και του είχε δώσει έτσι και την ονομασία Στη σκάλα, η σκάλα του Μιλάνου Και ακουγόταν έτσι λιγάκι κάπως και ωραία Και ήταν μάλιστα και μέχρι πρόσφατα Το είχαν δύο αδέλφια μετά Φαντάζομαι τα παιδιά του θα πρέπει να ήταν ε, μέχρι Πριν από καμιά δεκαετία Πρέπει να υπήρχε αυτό το μαγαζί ακόμη. Εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Λέγεται ότι από το μαγαζί αυτό ο Μιτσάκης δανείστηκε 150 δραχμές για να αγοράσει το πρώτο του τρίχορδο, τις οποίες όμως δεν επέστρεψε ποτέ, δεν, το, δεν εξόφλησε τον ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και το όνομά του ήταν γραμμένο στον μαυροπίνακα του μαγαζιού μέχρι και το 1960. Τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο περίεργο το γιατί δεν τα επέστρεψε τα χρήματα τα επόμενα χρόνια, ακόμα και τότε που είχε γίνει διάσημος α πούμε, και μπορούσε. Ποιο ξέρει τώρα, ίσω να υπάρχει τίποτε άλλο από πίσω. Ε, Πάντω, κατά άλλε πληροφορίε, ε, το πρώτο τρίχορδο μπουζούκι του ο Μιτσάκη το αγόρασε ε, πουλώντα ένα δαχτυλίδι του πατέρα του. Οπότε, κατάλληλου πούλησε δαχτυλίδι του πατέρα του και πήρε μπουζούκι, και κατάλληλου δανείστηκε από τον Μιλάνο και δεν του επέστρεψε τα χρήματα. Η αλήθεια δεν γνωρίζουμε ποια είναι. Το δικό σου, το μαραστιτάμε. Φαϊχαμένη ζωή μου τώρα πάει. Και με δίπο να ανθραπώ, να σεβάσει τι θα πω, να χι καριμάκα που σε αγαπώ. Και με δίπο να ανθραπώ, να σεβάσει τι θα πω, να χι καριμάκα που σε αγαπώ. Σπίτι μου μαλλιών τα δικά σου, τα σπασμένα εγώ πριν και στα χέρια σου εγώ, θα σα πάσα να τραβό, να έχει καρημάκα, που σε αγαπηό. Πα στα χέρια σου εγώ, θα πάσα να τραβό, να έχει καρημάκα, που σε αγαπώ. Θα περώ, θα γεράσω πριν την ώρα μου το ξέρω Για το θυμάς είμαι εγώ κι σου τα συγχωρώ Να έχεις χάρη μάκα που σε αγαπώ Για το θυμάς είμαι εγώ κι σου τα συγχωρώ Να έχεις χάρη μάκα που σε αγαπώ Κιά σου εγώ θα σαβάσα να τραβώ, να χι χάρη μαγκά, δου σε αγαφό. Κιά τα σου εγώ το σαβάσα να τραβώ, να χι χάρη μαγκά, σε αγαφό. Ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει ψαρά. Ε, για να, και να μην ασχολείται με μπουζούκια και με όλη την περιραίουσα τέλος πάντων γύρω από το μπουζούκι ατμόσφαιρα με όλα αυτά τα γνωστά και μη εξαιρετέα της εποχής τότε οπότε αυτός τόσκασε από το σπίτι του και 17 χρονών και πήγε στη Θεσσαλονίκη είχε αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί είχε πρωτακούσει τον Μάρκο με την βραχνή φωνάρα του όπως έλεγε και γράφει, λέει κάπου στην αυτοβιογραφία του ότι τραγουδούσε λέει, ο Μάρκος σε ένα χαμομάζαγο, χαμομάγαζο, <laughs> λάθος το είπα, και εγώ λέει κρυφά απ' έξω. Με πήρε λοιπόν το μάτι του Μάρκου και εμέ στη λέει να του πάρω τσιγάρα. Και όταν γύρισα, μου έδωσε να πιάσω το μπουζούκι του. Ε, από τότε λέει δεν το παράτησα από τα χέρια μου. Απόψε είναι βαριά. Τραγουδάει ο ίδιο ο Μιτσάκη, λιτό, στα κάτως και μάγκα όσο πρέπει. Χωρίς υπερβολές. Μουσική απόψε είναι βαριά, Απόψε είναι βαριά, Απόψε είναι βαριά, η δόλια μου καρδιά σκοτεινιά σαν τα περάτα και ρίμω σαν οι δρόμοι. Και μένα το κορίτσι μου δεν φάνηκε ακόμη. Απόψε είναι βαριά η δόλια μου καρδιά. Λόλια μου καρκά, απόψε είναι βαριά. ξέρει αν φανεί. Το δρόμο πως έχασε και τόσο έχει αργήσει ή μήπως με κατέληψε και πια δεν θα γυρίσει. Απόψε είναι βαριά η δόλια μου καρδιά. Η δολιά μου καρδιά απόψε είναι βαρκιά. και μες στα μαύρα τάκρυα ο ύπνος σας με πάρει. Απόψε είναι βαριά η δόλια μου καρδιά, η δόλια μου καρδιά απόψε είναι βαριά. Στη Θεσσαλονίκη που ανέβηκε ψάχνοντας κατάφερε και γνωρίστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη και με τον Απόστολο Χατζηχρήστο ο οποίος Χατζηχρήστος μάλιστα τον κάλεσε και στην Αθήνα να κατέβει κάτω και τον φιλοξένησε στο σπίτι του στη Δραπετσόνα και μαζί με τη γυναίκα του τον είχαν σαν παιδί τους ε, Χατζηχρήστος Μητσάκης και Ποτοσίδης δούλεψαν σαν τρίο βγάζοντας πιατάκι Εκεί λοιπόν γνωρίστηκε και με όλη την Αφρόκρεμα τη εποχή τότε, με τον Μάρκο, με το Στελάκι, με τον Παπαϊωάννου, τον Παγιουντζή, τον Περιστέρη, τον Κυρομίτη, τον Σταμούλη, τον Τζουανάκο, με όλου του πρωταγωνιστές του Ρεμπέτικου. Και στην περίοδο τη κατοχή εμφανιζόταν σε διάφορα στέκια γύρω από την Ομόνια, στου Πίκινου, στου Μπουχιούνη, στο, στο Καρέτου Άσου και σε διάφορα άλλα. Τότε λοιπόν γράφηκε τα πρώτα του τραγούδια, τα οποία ξεχωρίζουν αμέσω για τη φρεσκάδα και την πρωτοπορία που είχε ο στίχο του αλλά και για την επένδυση, τη μουσική που τα είχε βάλει. Χειμώνας λοιπόν του 1941 και έχει αγοράσει ένα κομπολόι από το περίπτερο χαυτία, το οποίο λεγόταν Μινιών το οποίο κομπολόι έβαλε το χέρι του μέσα στη τσέπη και το δεν το βρήκε, το χάσε. Τον σκελετό για τη μουσική για το κομπολογάκι το οποίο έγραψε πάνω σε αυτό το περιστατικό τον έφτιαξε το σκελετό για το τραγούδι στο καρέ του Άσου Μια ταβέρνα που ήταν εκεί κοντά Το ίδιος λέει ότι μέσα στην πόρα του πολέμου ένιωσα πολύ μόνος Και ανυπεράσπιστος Και έκανα λέει, να πιαστώ κάποια στιγμή Από το μόνο στήριγμα που είχε Στη ζωή μου λέει, εκείνη τη στιγμή Και ήταν το κομπολόι μου Και δεν ήταν στην τσέπη μου λέει, Και εγώ κατέρευσα Και έριξα στίχο και μουσική τον καημό μου Πάνω στο τέλει. για για Βολογάκι ήταν και το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε και όταν καπνίζει ο Λουλάς για το Λουλά λέει ότι είχε πάει ο Μανόλης ο Χιώτης με τον Σπαγκαδόρο και... αλλά ας αφήσουμε να μας τα πει ο ίδιος για να ακούσουμε τον ίδιο Έχω και το ένα τραγούδι το πιο βαρύ μου απ' όλα όταν καπνίζει ο Λουλάς εσύ δεν πρέπει να μιλά. Έγινε φίλο του γιατί ήταν ένα τάμπλο, μια... Μια, μια εικόνα που είδα εκεί τώρα και την έγραψα, αντί να, Αν είναι ζωγράφος, αντί να γράφει, ποιήτης, το εσημέρια, ο δεν την Ενώ είναι ένα ποιητής, το έκανα ποιήμα. Μου να ένα αισθημέρι, μα ο καπετάνιος συγγραφέας, ο αγκώπο, ο παλιός αγκώπο, ο πρώτος αγκόπο, ο Γιάννης τους Παρίδης, όλοι, από, τη πίνα, από την ποιήνα, παντερά του. Και με πάσει ένα σε έκει να γύρει που στα δύο, σε μια πίεση, σε έλεγαν στενό, μου λέει, το Πού πάνε εδώ, ναι, τίποτα ρίχνω. Παίνω μέσα εδώ και βλέπω μια χαμοκέλα με ένα δωμάτιο με πέντε έξι στραβούς από τα τανάρους τα έτσι και είχαν μπροστά στους δενεκέδες κομμένους μισούς και μέσα είχαν στάχτη. Και είπε ήταν και λέει. Ρεμάδο ήταν ο μάθος του ο γραβαρά, του, ο γραβαράς, του ντεκέ του γραβαρά. Ο μάθος του γραβαρά. Τι είναι ρεμάγα, του λέει, δεν είναι καλό το πράγμα, ρε", λέει, Λε <Ρε> αμάν! Τι λέει η μαγκα του λέει, αν το μπέκη του λέει, όλοι λέει το μπέκη όλοι κάνει το του λέει, τι μιλάς, δεν μιλάς, δεν του λέει. Εγώ λοιπόν μια αρούρης τώρα, κατοχής 42 μου μιλάμε τώρα. Ένα, ένα χαρτί αρζέπω και σημειώνω, όταν καπνίζει λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς, μόνο αυτό. Και τώρα και τα λύγε. Και ο μετά το και μιλάτε, λέει ένας, τωρί, κατσού, έ. μου λέει ένα, άντρε, δεν τραβά κανένα τζούρα Και βάλε πτώμα, δεν περπατά. Αχ. Δηλαδή, yani, άμα δεν του βγει, αυτό που είναι αυτή, θα να... είναι το, το... το κυρίτ, Και βάλε πτώμα. Μπορέσατε πράγματι και αντισταθήκατε στον πειρασμό oh. αυτό μέσα σε αυτό το συνάθημα. Μου ζητήσατε την εφράση. Δεν, δεν του έκανε παρέα. Αλλά δεν του έκανε, <κάνατε>. όχι. <σ <innerhalb> <σ <tolerance> δεν του έκανε παρέα. Και δεν είχε μπει, μέσα στο κύκλο των Τεκέδων. Απλά είχε πάει μία φορά. Είδε εκεί το περιβάλλον, άκουσε το μάνθο ε, να λέει ότι κάνε την εκεί ξέρω μη μιλάς, δεν πρέπει να μιλάς εσύ όταν καπνίζω ο Λουλάς Εμπνεύστηκε, πήρε ένα χαρτάκι, τα σημείωσε αυτά και έγραψε το τραγούδι του Το 1946 και μετά που έκανε αυτές τις πρώτες ηχογραφήσει, αρχίζει και η μεγάλη του άνοδος Το 47 γνωρίζεται με τον Μανώλη Χιώτη και αρχίζει μια πολύ μεγάλη συνεργασία μεταξύ τους ε, γιατί ξεχωρίζουν και οι δύο και την τεχνική του στο τραγούδι και στο μπουζούκι αλλά και για το στυλ τους την αριστοκρατική φινέτσα που είχαν και το κομψό τον τίσιμο Όλες οι επώνυμες Αθηνές ήταν εξετρελαμένες Οι μισές λέει με τον Χιώτη και οι άλλε μισές λέει με τον, ε, τον Μιτσάκι. Ο ίδιο τα λέει αυτά. Ερχόταν να λέει σε εμά, λέει: Μισέ με το χιότι και άλλε μισέ με μένα, λέει, και πολλέ από αυτέ ήταν και επώνυμες λέει: μι λέμε λίγο τώρα ονόματα. Ε, μετά το πιγκάλ αυτονομήθηκε και έκανε δικό του συγκρότημα με την Στέλαχα Σκύλ, τον Ευσταθίου, το Χριστάκι και τον Μιχαλόπουλο και την Μαργαρόνι και άρχισαν να εμφανίζονται στην Αχαρνών στο Τζίμι του Χοντρού και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε πλέον, από, α, ήδη αρχίσει βέβαια πιο πριν, αλλά αναδείχθηκε σαν ένα από του Κύριου εκφραστέ του Λαϊκού Τραγουδιού. Να ακούσουμε τη Στάλλα Χασκίλ. Κάπου εκεί στις αρχές του 50 γνωρίζεται με την καινούργια τότε εμφανιζόμενη Άννα Χρυσάφη και μετά από μια περίοδο μαθητείας που τις κάνει μαθήματα εμφανίζονται μαζί στην γωνιά της Αθήνας και μετά στο Ρωσινιόλ και στο οποίο γινόταν κάθε βράδυ πολύ μεγάλος δώρος. Εμφανίστηκαν και σε μια ταινία με το Ζαμπέτα και με την Άννα Χρυσάφη Στη ταινία του Νίκου Τσιφόρου που έπαιζε ο Φωτόπουλος και ο Πέτρος Κυριακός τότε Ο πύργος των υποτών λεγόταν η ταινία Και η φήμη του σαν συνθέτη και τραγουδιστή και μπουζουξή Πλέον εδρεώνεται πάρα πολύ Με την Άννα Χρυσάφη πάντως η συνεργασία τους υπήρξε ιστορική Με πολλούς καυγάδες και διάφορα τέτοια μεταξύ τους Παρόλο που ήταν καταπληκτικό ζευγάρι μαζί δυο, έτσι, στο τραγούδι γιατί δεν ευδοκίμησε δισκογραφικά η συνεργασία αυτή. Η Άννα Χρυσάφη ήταν στην Οντεόν, ο Μιτσάκη ήταν στην Κολούμπια και δεν μπορούσαν να κάνουν μαζί δίσκου. Οπότε υπήρχαν καυγάδε, Εκείνη του έλεγε: Εγώ τα κάνω επιτυχίε στα πάλκα, αλλά μετά και τα τραγουδάνε άλλε, τα ηχογραφή με άλλε και τέλο πάντων υπήρχαν διάφορε τέτοιε γκρίνιε. Πάντω ήταν πάρα πολύ ωραία ταιριασμένοι οι δυο του σαν συνεργάτε. Θα ακούσουμε άνα Χρυσάφη τώρα. I'm καπάκι πάλι μια Άννα Χρυσάφη, αφιερωμένη, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι σε όλα τα γόρια του Music Heaven και αυτά που είναι μέσα στο chat και αυτά που είναι έξω από το τσάτ και αυτά που είναι ούτε καν στο τσάτ και, ούτε, ε, και είναι, φαίνονται σαν άγνωστοι ακροατέ, του φίλου τη παρέα, στα αγόρια μονάχα. Γιατί το τραγούδι λέει: Να ζήσει μάνα που κάνει τέτοια αγόρια. Απόψε είσαι για φιλή. Σε να είμαι τρελή, Πια να σβήσω τη καρδιά μου το μεράκι. Στην υγειά σου πίνει ο Ευσοκόλια, ευσοκόλια Απόψες αγάπω πολύ, θέλω αγκαλιά, θέλω φίλοι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι Κοντά στο 1950 βρίσκει στον ανερχόμενο τότε Στέλιο Καζαντζίδη ιδανικό εκφραστή για μια ομάδα από κοινωνικά τραγούδια που είχε γράψει τα οποία φωτογράφιζαν όλα τα κακό κείμενα της μετεμφυλιακής Ελλάδας και την άσχημη κατάσταση που βρισκόταν τότε ο κόσμος και μεγάλο έτσι, τμήμα από τα λαϊκά στρώματα. Οι τίτλες, τα τραγούδια μιλούσαν από μόνοι τους... «Ζωή είναι αυτή ζωήτσα μου», «Αχάριστε κόσμο και δουνιά», «Το πιο πικρό ψωμί», «Το σήμερα χειρότερο», «Όλα μαύρα». Με τον Στέλιο λοιπόν επέστρεψε σε πιο βυζαντινά ηχοχρώματα... και ο, ο Καζατζίδης που είχε επισημάνει τον όγκο και την αστήρευτη, αστήρευτη φλέβα του δημιουργού... Ε, λέει τα τραγούδια του τα τραγούδι όλη η Ελλάδα... και στο δίσκο αφιέρωμα στο Μιτσάκι, στην εισαγωγή του Τι γυρεύει παλικάρι ή κατάλληλο ο βαρδάρη, όπω το λένε, χαιρετάει τον Μιτσάκη και τον λέει Γεια σου Μιτσάκη, μεγάλε δάσκαλε. <σοκλή> μου κάνει το πιωτό, σαν καρδιά από Από του χάσα και πια δεν σε ξαναπλά. σε και πια δεν σε ξανά βρά. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Τα κάνω τα λεπτά και το γλυκό με τη Αφού μου ανάψε εσύ, ποτιά και λαβρά είναι όλα μαύρα. Είναι όλα μαύρα, αφού μου άναψες εσύ ποτιά και λαύρα Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα Να κάνω τη ζωή χωρίς εσένα τώρα Αφού με πρόδωσες και πήγες μάλλον άντρα Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. πρότωσες και πήγες μάλλον άντρα Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα Στα χρόνια του 60 είναι διαρκώς στην επικαιρότητα και έχει πλέον μπει στη ζωή του για τα καλά, μετά από κάποια προβλήματα τέλο που είχαν μέχρι να είναι μαζί, γιατί ο Μιτσάκη ήταν παντρεμένος πρώτα με μία άλλη γυναίκα με την οποία άργησε να χωρίσει. Και, βάσει περιπτώσεις περιπτώσει, στη δεκαετία του 60 είναι πλέον για τα καλά μαζί με την δεύτερη τη γυναίκα του την κυρία Αθηνά την οποία την έλεγε ο ίδιος ότι είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου Είναι πολύ συγκινητικό με ποιον τρόπο μιλάει για αυτή τη γυναίκα Ας τον να ακούσουμε λίγα εκεί Κυρίες Δάκτυξη, γνώρισε την αγαπημένη μου συμβερνή μου γυναίκα και γίναμε ο είναι από τότε μέχρι σήμερα κοντά 40 χρόνια. 38. 38. Και όταν τα Ήτανε... γιορτάσανε τα 38 μας. Πώ τα γιορτάσατε. 34. Γεια σαν και χαλά. Πολιτικο. Σας πρόσεξε. Ήταν έτσι μια καλή σύντροφο στη ζωή σας. Ου, σπουδαία. Εσείς ήσασταν καλός σύντροφος για εκείνην. Ε, τις έχετε γράψει κανένα τραγούδι. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σας αγάπησα και σ αγάπω. Τι, σας αγάπη. Τι, αφιερμένος στην γυναίκα είναι ναι. αυτό. Μα είναι σε αυτό το τραγούδι. Δάφτισα ε, και τη Μαρινέλα με τον Καρδί μαζί. Το είπανε μαζί. Για πρώτη φορά το τραγούδι, τη Συρίσκη και τη Μαρινέλα με τον Δικόντρο. Το είπε και στον Καρδί. μου επιτρέπετε έτσι να ανοιχτώ λίγο συζήτηση μαζί σα. Βέβαια. Να ανοιχτείτε και στον Πέλαγου μάλιστα. Yeah. Όταν ε, εσεί φεύγατε για περιοδίε στην Ελλάδα ή και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, δεν είχε παράπονο η γυναίκα σα πίσω. Δεν ζήλευε. Όχι, την είχε κυρεύσει. δηλαδή ήξερε ότι εκείνη είναι και όχι άλλη και ότι εγώ δεν μπορώ να το καμιάζει. Τώρα δεν πιάσει μαγουλάκι εγώ που και που λέει, Αμερική ήταν δηλαδή, τι έγινε. Αμερική ήταν αυτή, λέει τι έγινε, ήταν πολύ μακριά, αλλά έπιανε κανένα. μαγουλάκι. Μόνο στο μαγουλάκι περιοριζόταν ο άνθρωπο. Έτσι αγαπάνε, ορίστε. Να ακούτε να μαθαίνετε. Λοιπόν... Ε, την ίδια αυτή τη δεκαετία του 1960 ε, επανεκτελούνται από κορυφαίου τραγουδιστές ε, Πάρα πολλά ε, τραγούδια του παλιά Και επίσης συμβάλλει και στην καθιέρωση καινούριων τραγουδιστών Με τη Λίτσα Διαμάντη με τις συνευχές Το Γιάννη Καλατζή που σε μένε, περικλεί, Τον Γιώργο Νταλάρα στην εποχή του Πάγκαλου ε, Το Γιάννη Πάριο η θάλασσα του Πειραιά Ωστόσο όμως παρόλο που προσπαθούσε να κρατηθεί στην κορυφογραμμή της τραγουδοποιίας δεν τα κατάφερε 100% όπως στην πρώτη εκείνη την αξεπέραστη φάση της καριέρας του. και το κεφί μου Σιγά σιγά περνάνε και ο ζωντανός και πρωτοποριακός στίχος του Μιτσάκι που εξέφραζε μια ολόκληρη αλλοτινή κοινωνία άρχισε να ριτιδιάζει μάλιστα εκεί γύρω στο 70 που θέλησε να ξανακάνει τραγούδια με τον Ταλάρα Ο Ταλάρας αρνήθηκε και του είπε τώρα κάνω άλλο πράγματα δεν τραγουδώ αυτό το μοτίβο γιατί είχε ήδη προσανατολιστεί σε Καλδάρα, Λοΐζο, Κουγιουμτζή κλπ ε, ωστόσο ο Μιτσάκης στη συνέντευξή του τον παραδέχεται και λέει ότι πολύ επάξια έφτασε εδώ που έφτασε γιατί είναι καλό παιδί και πάρα μα πάρα πολύ δουλευτάρις πάνω στα τραγούδια και στην μουσική. Ωστόσο ο Μιτσάκης δεν καταθέτει τα όπλα και γιατί η επικοινωνία και το δέσιμο που είχε με τον κόσμο ήταν βασισμένο σε πολύ στέρεες βάσεις και συνέχιζε και έδινε δυναμικό παρόν στη νύχτα, στο κάστρο, στο βράχο, στα χρυσά κλειδιά, στον περικλή, στο πλακιώτικο σαλόνι, στην Εράιδα και σε άλλα μαγαζιά. Και επειδή μέχρι τώρα σα έχω έτσι. ε. Φλωμώσει, να το πω έτσι, στα, στις εμπαικέ, ε, να ακούσουμε και ένα αμανετζίδικο έτσι, τσιφτετέλι τώρα. Ε, ταιριάζει. Εγώ απόψε με κρύα, αδερφια μουτσιγάμι. πάντα Τι εγγάνοι κοτοέμα, δεν να α δεν μπορεί. Σαλάμερη, σαλάμερη, σαλάμερη. Σωστά μου, καραβάμερη. το Ο κ. ήταν και δεν θέλω κουβέντα αν κάποιο δεν τον αρέσει, έτσι. Mm. <laughs> Σας προειδοποιώ, <laughs> είναι από τι συμπαθίε μου. Το έργο του Γιώργου Μιτσάκη ιδιαίτερο και πολυδιάστατο. Το μικρό προσφυγόπουλο που μα ήρθε από την Κωνσταντινούπολη με τη βαριά προφορά, ο περίγελο των συνομιλίκων τη παρέα του που προοριζόταν να γίνει ψαρά, ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Έγινε λόγιος χειριστής της γλώσσας και τεχνίτης του στίχου. Έγινε δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, με εμονές ως προς τη θεματολογία ενώ, σε συνεφιασμένες και ευρωχερέ μέρες, σε ψαράδες, σε ναύτες και σε θάλασσα, στους γιώργιδες και στα ονόματα γενικότερα, στα επαγγέλματα, σε πόλεις και σε τοποθεσίες τα δαχτυλίδια της αγάπης, το κομπολογάκι που το είχαν και το βρισκε. στα ερωτικά τρίγωνα μια γυναίκα με δύο άντρες, στο πάπλωμα που ήταν μονό και δεν χωρούσε άλλο το δικό του πάπλωμα που ήταν μόνο για δύο άτομα, για φυλακισμένου που ήταν στα κάτεργα και για αυτούς που είχαν το προνόμιο να ζουν και να μαθητεύουν στο πεζοδρόμιο. Γιατί και αυτό προνόμιο είναι έτσι Γεια σου Μιτσάκη Μεγάλε δάσκαλε Τι Ρεύεις Παλικάρι Τέτοια Εγώ δεν είμαι παλιάτσις Κάημους για να αγοράζω Βλέπω τους άλλους που πονούν κι εγώ αναστενάζω δεν είμαι παλιά τζίσκα ημούς για να κοράζω. Είναι κι αυτό προνομιο να ζεις στο πεζοδρόμιο παλικάρι μου. να πάρεις θα σε πιάνει ο πάρε μολυγή και χαρτί και γράφε αν Με το αυτό, πόσο καιρό θα ζήσει, οχ. Oh, oh, oh, oh. Πάρε μολύβι και χαρτί και γραφέ αναμνήσεις Είναι και αυτό προνόμιο. Σε δράγημα, εκτό από τον α... ωραίο στίχο του που είχε δυναμισμό και αμεσότητα, ε και εκτός από τις εξαιρετικά φροντισμένες μελωδίες που είχε στα τραγούδια του εκτός δηλαδή από τα τραγούδια που έγραφε ο Τσιτσάνης και ήταν τόσο πετυχημένα ε, έγραφε και πείματα με τα οποία είχε φτιάξει ένα βιβλιαράκι το οποίο σκόπευε κάποια στιγμή να το εκδώσει ε, χαλαρά όμως έτσι δεν το βιαζότανε γιατί οι εκδότε του ζητούσαν λεφτά. Του λέγανε για να, εκδόσ... να... Για να κάνουμε μία έκδοση πρέπει να την χρηματοδοτήσει εσύ. Και εκείνο δεν το δεχόταν αυτό. Και έλεγε εντάξει, σου δίνω το έργο μου, ξέρω εγώ, τα παιδιά μου. Θέλει και λεφτά από πάνω. Και έτσι αυτά έμεναν ανέκδοτα, μέχρι και σήμερα έχουν μείνει. Δεν γνωρίζουμε τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον η κυρία Αθηνά, ή ίσω η κόρη του. Ε, Α ακούσουμε τον ίδιο το Μιτζάκι σε ένα ανέκδοτο ποίημά του, το οποίο το εμπιστεύεται. Στον Τέρεν Σκουίκ στη συνέντευξη που του έχει δώσει. Τελευταία ερώτηση τελευταία τότε. Ναι. Εκτό από όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει, υπάρχουν και άλλα γραφτά σα. Έχετε ποίηματα. Αλλά ποίηματα, όχι. Για ποίηματα μιλάμε. Δεν να το πω. Θα ήθελα να. Δεν αρκεί. Ναι, ναι, θα ήθελα. Η ο τίτλο στο γενικό τίτλο ήταν το των αιώνων, Και έχω το σήμα του Δαβίδ από Και λένε, μέσα αρχίζει. Τον μεσή απ' όσμοναμε στον αιώνα το διάβα πριν ριμάξει τη ράτσα μας η φωτιά και η λάβα. Μα η μοίρα μας ίσως μας κοιτούσε με μίσος κι είχε γίνει εχθρός μας κι ο φτωχός και ο Κρύσος. Το Χριστόκια σταυρώσαμε, το Δαβίδ δεν προδώσαμε. Στον Τανούς μας πετάξαν και σε φούρνους μας κάψαν και ακουστήκανε φρύμη στο απείρου τα μάκρη και να σκλάψαν μάτια, ήταν στείλω το δάκρυ και ο Μεσσίας δεν ήρθε και το αίμα μας ρέει. Οι αιώνε διαβαίνουν και είμαστε όλοι οι Εβραίοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Νιτσάκη. Στον εμπιστεύτηκα και το είπα. Τον εμπιστεύτηκε λέει και του το είπε. Λοιπόν, το 1981 είχε ένα αυτοκινητιστικό και κινδύνεψε η ζωή του. Αποσύρθηκε τότε αναγκαστικά αλλά αραιά εμφανιζότανε στην νυχτερίνη διασκέδαση το 83 στα δειλινά, το 84 στο χάραμα, το 87 στην όμορφη νύχτα Το 91 αντιμετώπισε πάλι καινούργια προβλήματα με την υγεία του και τελικά έφυγε από τη ζωή στις 17 Νοεμβρίου του 1993 χαμογελαστός και ικανοποιημένο από μια συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του από το Δήμο Πειραιά στο Δεάκιο λίγους μήνες πριν δηλαδή τον Ιούλιο δόθηκε η συναυλία και τον Νοέμβριο πέθανε και έχοντας προλάβει να απολαύσει το τελευταίο του Σουξέ τις Χρυσές πωλήσει ε, από το δίσκο Η Ελλάδα του Μιτσάκι. Ε, σε ένα στίχο του λέει Όταν θα σβήσει και το δικό μου το καντήλι Θέλω να πεθαίνω με χαμόγελο στα χείλη Έτσι πέθανε ο Μητσάκης, ε, Με χαμόγελο Πέθανε ευχαριστημένος ε, Δεν θα βάλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι ε, Θα βάλω ένα άλλο θα μπορούσαμε... Γιατί αυτό είναι και τραγούδι Αλλά θα βάλω ένα άλλο έτσι Δεν θέλω εθλιμμένο τραγούδι να βάλω για το μιτσάκι. Bye. <music> συναυλία που έγινε στο Βεάκιο προς τιμήν του Γιώργου του Μιτσάκη την διοργάνωσε ο Νίκος Κονόμου ο οποίος και κατέγραψε τις διηγήσεις του ίδιου του Μιτσάκη σχετικά με τη ζωή του και με το έργο του και καρπός αυτών των διηγήσεων υπήρξε η, βιογραφία, η αυτοβιογραφία του Μιτσάκι, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 να πούμε τώρα έτσι εν κατακλείδι και, και στο τέλος δηλαδή γιατί τελειώνουμε σε λιγάκι ε, «Όταν καπνίζει ο Λουλάς εσύ δεν πρέπει να μιλάς» έλεγε το πρώτο δισκογραφημένο τραγούδι του έτσι μαζί με το κομπολογάκι που ήταν Αυτός όμως μίλαγε Μπροστά στον Λουλά της τραγουδοποιίας ο Μιτσάκης μίλαγε δεν έκανε τον πεκί και ακριβώς επειδή δεν έκανε τον πεκί μα έφτιαξε όλα αυτά τα καταπληκτικά και ιστορικά τραγούδια. Αξίζει λοιπόν εδώ πέρα να ακούσουμε το Καζαντζίδη στη χαρακτηριστική αυτή προσφώνηση. Γεια σου Μιτσάκη, μεγάλε δάσκαλε. Γεια σου Μιτσάκη, μεγάλε δάσκαλε. Και με ένα τελευταίο ποτπουρί... Από δύο-τρία τραγουδάκια του Να χαιρετήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ Τον Αντώνη, τη Χριστίνα, το Χόρχε, τη Σίλια τον, euh, τη Μάργο, τον Ανώνυμο, την Ανημίστα Μέριλιν, Αλκιονή, Πανζού, Βέρτ ε, Νιατσάκ, Γκολφίνα, Σβέν Μελινάκη, το Ρετέο, την Όλγα Τη Σαπουνόφουσκα που δεν τη χαιρέτησα αλλά την έβλεπα <laughs> Την Κατερίνα το Μάριο, τη Βάσια, το Φάνι, τον Κώστα, το Χριστάκι, το Σπύρο και την Μπουμπού Τον Πάνι, τον Νίκο τον φίλου, το Λάκη και σαν ένα έβλεπα και δεν σε χαιρέτησα Τον Δημήτρη το Δουκάκι Δεν ξέρω αν ήσασταν κι άλλοι ντροπαλί ακροατές που δεν είδα τα όνοματά σας ε... Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ ε, την επόμενη πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί Καλό σας βράδυ Με το τελευταίο Μας και το ποτ πουρί Μετά ακολουθεί η με τις αλκιονίδε Νότες Γεια σας, φιλάκια πολλά Άποψε ησαι τη πιο όρθια από όλα τα Άποψε για φίλη και για ωραία καμπυλία. Τι παντόδαν του σου και σε το βορό σου, Να σηκωθείτε ή σου, Να δούμε το φόρουσο. Τα σύμπορο. Σηκωθεί... Και το φίλο μας τον Λαμάνκο, τον οποίο τον ξέχασα και μου το υπονθυμίζει τώρα. Το Σα συμπάθησέ με ελεγίτσα μου σαν και πρώτα αγκάλιασέ με με μου Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα Λίστεψέ με όρκο κάνω στη μανούλα μου Σ' και θα σε πάρω γυναικούλα μου Σ' ακούστε στην ομορφιά Μα εσύ σκλαβονείς κόσμο κατσιβέλα μου γλυκιά ο, ο, ο, ο, Όταν φτάζεις στο τσεμπέρι το γκά πάνω στα αυτή Τρέμει ο ουρανό να πέσει Με τα αστεριά του μαζί Έλα, έλα, έλα, έλα Όμορφη μου κάτι βέλα Όμορφη μου κάτσι βέλα Έλα, έλα, έλα, έλα Πάρε το δάχτυρι Και το όνομα, και τη στεφθέ, πω με όλη τη για τη ζωή σου στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδίσου. στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου Μουσική